Πού είσαι πετυχαίνω, Δεν μπορώ να πω. Γιατί, Δυσκολεύομαι. Δυσκολεύεστε. Ναι. Δυσκολεύεστε και ο Άδωνη όμω. Πού θα το βάζει, Ποιοι μπορεί να το τον Άδωνη. Ελπίζω στο οικονομία. Έχει να πέσει γέλιο. Έχει να πέσει γέλιο. Καταρχήν ο... είναι ο μόνο άξιο. Είναι ο μόνο άξιο γιατί αν σκεφτεί καλά, Στη γύρα βγαίνει πουλάει πέντε βιβλία, τσουπ. Θα πουλάει και βιβλία. Ζή επιχείρηση τόσα χρόνια. Μάλιστα. Και έτσι πω έχουν πάρει οι φόροι αυτοί και κάνουν αποκρατικοποίηση τα πάντα, Θα αρχίσει να πουλάει τα βιβλία τη εφορία, Τα βιβλία που υπάρχουν, τα αρχεία του κράτου, όλα αυτά να βγει το χρήμα. Ο,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 Ale na, na filius.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 κατάστατα κάνει καλύτερα. Δεν μιλάμε τώρα για πολιτική επιλογή, μιλάμε για καθαρά ιθαγενική επιλογή. Αυτά. Σε πείρα γιατί θέλω να ευχαριστήσω το ελληνικό κράτο. Για την τεράστια ευκαιρία που μου δίνει να φύγει, εξωτερικό το βούλο μετανάστηση, θα γνωρίζει τι χώρε. Όχι, ρε φίλε, μου. μακριά. Είναι τεράστια ευκαιρία που μου δίνει <οστη> γνωρίζοντας> <στη> γνωρίζοντας> να δίσω <σημανήσω, στη γνωρίζοντας> να κάνω στόχη πληρωμών από όλα ρε φίλε. Γιατί από τη στιγμή που μου βεβαιώνει φόρο, 3.000 σε 9.000 εισόδημα αν ελεύθερο επαγγελματίε και κάτι άλλου που άκουα το πρωί στο Νυο και τον Παυλόπουλο. Σε 20 του ζητάει τα μισά. Είναι τεράστια ευκαιρία να κάνω στάσπιωρε φίλοι. Για ποιο λόγο να πληρώσουμε τα δάνειο μου, αφού τι χάρη μου πάει για αυτό Για ποιο λόγο να πληρώνουμε. Γνωρίστε συνθήκε. Ας το καταλάβει καλά ο κόσμος Όσο πιο ο το καταλάβει τόσο καλύτερα για όλους Καληνύχτα τους Γεια σου, Απόστολε. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, βγαίνουν όλοι και στα παράθυρα ότι ρίξανε την ανεργία, ότι έχει πέσει ανεργία, ότι πάμε για ανά... ανάκαμψη, Δεύτερο, και εγώ έχουμε φτάσει στα ποτέ κανένα πώ ρίξανε ανεργία. Όχι. Έχω την γυναίκα μου, την Αντί για 7-3, πάνε 8-9, 10 η ώρα. 1-2 φεύγει οπουδήποτε, δεν υπάρχει κάρτα, δεν υπάρχει ξανά έλεγχο κανένα. Μα λένε ότι ρίξανε την ανεργία, αλλά τα πεντάμινα τα έσπα που πήρανε από το Σεπτέμβριο, όλα αυτά τα άτομα που απορροφήσανε τώρα θα ξαναείναν άνεργα. Μιλάει κανένα γι' αυτό. Όχι, να τη γη από την αρχή και μετά πανηγυρίζουμε ότι ρίξουμε στην Ελλάδα την ανεργία. Α, αυτή είναι η Ελλάδα τη ανάπτυξη. Αποστολή. Έλα. Όλα τα είπε. Τα μαργαριτάρια τη Γιάννα δεν τα σχολίασε όμω. Τα μαργαριταράκια τα ταυτιά τη στο λεμουδάκι τη και είπε όλα αυτά. Δεν κατάλαβα γιατί τα μεταφορά. Ε, κρίση έχετε. Κρίση? Έχετε. Έχει για μια ώρα ανάγκη αποστόλη μου. Για μια ώρα ανάγκη. Ενδυμμου μου και τα μαργαριτάρια τη ανάγκη. Δεν είναι αυτά τα καλά. Αλλά όμω μα. Ήταν τα μαργαριτάρια τη κρίση, ό,τι πιο ταπεινό είχε. Έλα αποσόλη. Έλα. Η περίπτωση του Έλληνα είναι η διαζούσης μορφής κερδί δι του ψηφοφόρου. Χρήζει ανάλυσης από επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων ή από ειδικότητες πολλών επιστημόνων. Τι έγινε τα που ποινικοποίησε ο Αλέξης όλας; Γίγε πρώτο κόμμα και τι. Πού τι, βρήκες τέτοιο πράγμα. Τα. Είναι κατόπιν ωρίμου σκέψεως αυτό. Και ωρίμου στριψίματος, από ό,τι καταλαβαίνω. <laughs> έλα, έλα, κλείνω, κλείνω, βγήκαν τα ντουμάνια του τηλέφωνα, έλα, έλα, έλα. Μην το κάνεις έλα, πολύ, ξυπνά. θα καείς, μην το κάνει πολύ. Να ξυπνάει ο κόσμος, γι' αυτό το λέω, να ξυπνάει. Τι έλα. να ξυπνάει, παιδί, μέσα από τη μαστούρα μου λες, να ξυπνάει άλλος. <laughs> έλα, τα λέμε όταν γίνει νεφάλιους, έλα, γεια. Όταν ξενερώσεις, έλα, πάρε. Καλά. Αποτυχημένο Ιαχοβά, να σου πω κάτι για αυτό που είπε ο άλλο αποτυχημένο Ιαχοβά, ο Δήμιο, στην Κρήτη. Τι προσβολή είναι αυτή, αποτυχημένο Ιαχοβά, δεν έχω χειρότερο. Ναι, η άφε, η αντίσταση, αποτυχημένη Ιαχοβά. Λέγε τη θέση. Εκεί στην Κρήτη, λοιπόν, ε, ένα από τα θύματα των Άσι ήταν και ο παππού μου. Ο οποίο ήταν, ξέρει, με το μεταξύ. Πολέμησε. Ε, δεν το λε και ε, θύμα, ευτύχημα το λε. Γιατί ή καλέ. Θεσμε καλέ για τον παππού σου. Ναι, λοιπόν, αυτό, λοιπόν, πολέμισε εκεί πέρα και σκοτώθηκε. Γιατί, λοιπόν, Λοιπόν, ο Θήνιο που κανονικά το άμα ακούει εισαγγελέα θα πρέπει να τον πάει μέσα για αυτέ τι μαλλικέ που λέει. Αν υπήρχε σοβαρό κράτο, θα έπρεπε να τον είχε μαζέψει και αυτόν και εσένα. Εγώ. Εγώ θα πάρω τον εισαγγελέα να έρθει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι δικοί σα άνθρωποι, η αριστερή του κόλλου είναι όλοι αυτοί. Πε μου, φίλε φασιστόσπορε. Κοιτάξτε, ότι ο παππού μου ο μου σκοτώθηκε εκεί πέρα. Οι Ναζί. Κοιτά, να δει Κατάρα, ξευρόμισο τόπο. Ναι, τον το ψήσανε, έτσι. Οι Ναζί τον ψήσανε. Και οι Ναζί ήταν αυτοί οι κομμουνιστέ οι... οι... οι... τη Γερμανία, έτσι. Και αυτοί Αφού Άλλο. κάνανε έτσι ήταν με χράτση. Βάστηκα ήταν με χράτσια από πίσω έχει σφυροδρέπανο. Ναι, κοίταξα, μα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Τελικά σφυροδρέπανε όταν λέω αυτό. Θα έπρεπε να είχαμε κάνει μηνύσει και στον Χίτλερ έτσι, για τα σύμβολα τα ελληνικά που πήρε και έκανε ένα δικό του πόλεμο. Έτσι, Γιατί έτσι του, έτσι, του άρεσε, γιατί τα βάλε με του Εβραίου και του έκανε σαπούνια. Δεν ξέρω γιατί. σω να είχε δίκιο ο άνθρωπο για αυτό το πράγμα. Γιατί αυτή σήμερα κάνουν ό,τι του άρουνε. Μάλλον δεν πρόλαβε να το κακομοιρίσει Χίτλερ να του εξολοθρεύσει όλου. Τελικά οι χρυσαυγίτε δεν είστε μόνο μόρφοι. Οι κομμονιστέ είστε Και Δεν είμαστε άθεκοι οι αχοβάδε. Να ζωή είμαστε. <συμίλω> <πούμε> αυτά. Ζω. <συμίλω> Άντε, Γεια. <'ναι. συμίλω> το λί. Έλα. Η διαφήμιση που είχε βγάλει μια δημοκρατία ρε, με τα 20 εκατομμύρια τουρίστες που έλεγε την άλλη μέρα φεύγουν. Έρχοντα έχουν ξεκινήσει ήδη δεν χωράγαμε όλοι μέσα Ιούλιο Αύγουστο. Από ήρθαν από τώρα. Αφού κάθαν οι εκλογέ, δεν φεύγουν οι τουρίστες Και κάτι άλλο είναι καταλαβαίνω. Το χρηματιστήριο! Γιατί ανεβαίνει τρει μέρε συνέχεια τώρα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να έρθει μετά ένα με άλλο μανδύα, και να σου πει μπορείτε όλοι να Μ αρέσει, γιατί σε και λίγο μετά και να σου πει δεν μπρός, Hallo. Yes, σα. Pronto, ne, si. Yes, σα. Yes, σα. Eh, ραδιόφωνο News. Yes, where are you calling from? Eh, ελληνικά, e de μιλάτε. Spaστά. Spaστά. Broken. Broken Greek. Συγγνώμη, πού μπορώ ένα νούμερο που να υπάρχουν Έλληνε, πού έχει? Εδώ ψηλό ελληνικά. Ślą σε ελληνικά. Ήθελα να ρωτήσω. Oh, ta filia μου. Frau για την αγάπη μας στο καλύτερο ραδιόφωνο που έχουμε thank you. Στο, πιο, στο πιο αγαπητό thank you, thank you. Ε, Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις εφημερίδε που παίρνουμε για τα 10 000. Τι πρέπει να ψάχνουμε Τι πρέπει να ψάχνουμε πάνω στην εφημερίδα Δηλαδή τι... έχουμε τη φορολογία μας Έχετε ροφήξει το αίμα Θα πάρετε και τα 10 από τις εφημερίδες στη Γερμανία Δεν το ξέρα Τώρα καταλαβαίνετε ε, Πώς δεν καταλαβαίνετε Καρτολίνε, τι είναι οι καρτολίνε, έχει... Οι καρτολίνε, καινούρια φάρμακα, κάτι γεννόσημα του Άδωνη, δεν ξέρω.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 και βρόμικος όπως θα είμαι να τον κάνω το μπάνιο του να του φτιάξω το γάλα του να κάνω τον μπάνιο μου, να τον πάρω μια γκαλιά, να κάτσουμε για λίγο μαζί πραγματικά και λειτουργά το προσπαθώ ξέρεις γιατί, αδερφα... Πόσο είναι το παιδί σου? Είναι 2,5 ετών ο γιο μου αλλά... Εντάξει, γιατί άμα ήταν τίποτα 16-17 θα παραξενευόμουνα γυάλα Τέλος πάντων Ναι. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Προσπαθώ και ελπίζω για ένα καλύτερο άρθρο, όχι μόνο για το δικό μου το παιδί, για τα παιδιά όλων μα. Βέβαια, έχει αποδειχθεί ότι η ελπίδα δεν είναι αρκετή. Θέλει και κάτι τη παραπάνω. Το λέω. Να το βάλουμε προσπάθησα... λίγο στο πίσω μέρο του μυαλό, ο καθένα ό,τι νομίζει. Προσπάθησα ειλικρινά με την ψήφο μου, όσο κόβει το δικό μου το κεφάλι. Μέχρι εκεί κόβει, μέχρι εκεί προσπάθησα. Ειλικρινά όμω, δεν λέω ότι ο φωτεινό παντογνώτη. Προσπάθησα με την ψήφο μου κάτι να γίνει, κάτι να ανατραπεί. Αλλά. Πιστεύω έχει δει την ταινία V for Vendetta, έτσι δεν είναι. Με. Σε κάτι αυσχεία ο καγκελάριος είναι σε μια μεγάλη οθόνη και λέει στους συμβούλους από κάτω πρέπει να τους τρομοκρατούμε για να φοβούνται και να νομίζουν ότι μας έχουν ανάγκη να τους κυβερνάμε. Έλα, καλημέρα. Έλα. Δύο πράγματα. Ναι. Ένα είναι, αυτή που έχει σκίσει το μινητήριο αναφορά και τον παλούρδο, από την Αχααία δεν είδανε. Ναι. Τώρα από την Αχααία με τον Κυρβασίλη, τι θα κάνουν με αναφορά. Του Κουκουέ, που είπε ότι τώρα ψηφίζει Κουκουέ, αλλά έχει ψηφίσει Πασόκ. Του Πασόκ, που έλεγε ότι ο Γιωργάκη του τη στήσανε, του την είχαν και συγγενήθηκε. Ή όλη η Αχαΐα? Ελπίζω όλη η Αχαΐα. Γεια σα, Ελλοφρένια. Ναι, ίδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γουέρμη, γι' αυτό.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 Γεια σου τολμή! Γεια σου φίλε! Τι κάνεις. Καλά εσύ! Ωραία, τέλεια. Να σου πω, άκουγα την Παρασκευή. Πού Κούγαμε στο, στο κλειπάκι αυτό που σε βρίζουνε. Άκου πράγματα. Έκου, άκου πράγματα, είδε εσύ αλληταράδε. Εγώ πήρα να πρωτοτύπησο. Βρήκα εμένα έτσι. Τσολία μου, ρίξε πάνω μου έτσι να γουστάρει κι εσύ. Εγώ δεν βρήκα, δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Είχε καλό παιδί, έχω καταλάβει. Ναι. Θα ήθελα να στείλω και χαιρετίσματα στον φίλο μα στη Νέα Ζηλανδία που έφυγε και μα πέταξε και μαύρη πέτρα πίσω μα. Α στείλει τουλάχιστον ένα email. Αποστολή, Έλα. να σου πω βρέ αγάπη μου Τι Όλα θέλεις. καλά τα λέτε μια χαρά Δεν λέτε όμως πόσες μεταγραφές γίνονται κάθε εκλογές, σε κάθε εκλογέ Και πόσα χρήματα φεύγουν στις μεταγραφές αυτών όλων των αλυτιών που μας κοροεύουν και μας κλέβουν Είχατε καήλασης τώρα για τις μεταγραφές, κατάλαβα Ναι, έχω, ναι, γιατί Τώρα κάνετε, όχι δεν λέω Λέει αυτά Το χαμένο, όρα το σήκωσε. Μπα, ε. όταν το σηκώνω γρήγορα δεν σε αρέσει, τώρα το σηκώνω αργά, πάλι. Λίγο να χτυπάει να εκνευρίζομαι. Άφηνε να εκνευρίζομαι λίγο να, να, να ανεβαίνει έτσι το αυτό μου, που, μου νηστάζω, που κοιμάμαι, να ανεβριάζω να... Πω, όπως ξέσαι, άκουσα, που κοιμουνιστάζω. Κοιμουνιστάζω, άκουσε. Ναι. Όχι, όχι, όχω καριμένο, το φουκαρά. Να κάνει μια μαγνητική στο κεφάλι. Α σου πω, τι, θες? τι είπε ο μιτσιτάκη για το γιατί έχω κάνει έτσι για το εκατάσ. Τι είπε για το εκατάσο Ομιτσοτάκι που είπε το οθενό. Άσε τώρα, που θα, μιλήσουμε ε, ε? Άσε τώρα που θα μιλήσουμε σοβαρά. θα μιλήσουμε σοβαρά, τόσα χρόνια με παίζει για που φιλικά και τώρα σου ήρθε. Ε, αν ισχύω, πώ δεν το πάρω να μάθω. Τι ε, είπε τίποτα για αυτό. Δεν θα το πάρει, ξέρμα το. Τέρμα, δεν ξέρει ε. Δεν θα το πάρει σου λέω, δεν σου αξίζει. <laughs> Να μην έχεις ελπίδες. Ο Θήμιος είναι μακριά, δίπλα είναι που είναι. Πες του Θήμιε.